Κεφάλλον ΣΥΓΜΑΤΑΦ, Σελίδα 21, Συνέχεια τη επί ομιλίας ομιλία του κυρίου Στίχη 1 στου 8: Η ελεημοσύνη και η προσευχή. 1. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σα εμπρό στου ανθρώπου, για να σα είδουν και σα θαυμάσουν. Ιδάλω, ανταμοιβήν δεν έχετε πλησίον του πατρό σας που είναι στου ουρανού. 2. Όταν λοιπόν κάνει ελεημοσύνη, μην το διαφημίσει σαν που σημαίνει εμπρό από σε», καθώς κάνουν οι υποκριτές στα συναγωγάς και στους δρόμους για να από τους ανθρώπους. Αληθώς σα λέγω, ότι επήραν εξ ολοκλήρου την των είναι δε αυτοί ο παρά των ανθρώπων έπαινος που επαιδίωξαν. Τρία. σι όμως, όταν κάνεις ελεημοσύνην, ας μη μάθει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου χέρι. Τέσσερα. Δια να η λεροιμοσύνη σου στα κρυφά και ο πατήρ σου που βλέπει στα κρυφά θα σου δώσει την αμοιβήνη στα φανερά. 5. Και όταν προσεύχεσαι δεν πρέπει να είσαι καθώς είναι υποκριτέ διότι τους αρέσει να στέκονται όρθιοι στα συναγωγάς και στα γωνία των πλατιών και να προσεύχονται για να ανθρώπους. Αληθό λέγω λαμβάρουν εδώ εξ την αμοιβή τους. 6. Σιώμος, όταν πρόκειται να προσευχηθεί, έμβαει στο ιδιαίτερό σου δωμάτιον, και αφού κλείσει την θύρα σου, κάμε την προσευχή σου στον πατέρα σου που είναι αόρατο και κρυμμένο. Και ο πατήρ σου που βλέπεις τα κρυφά, θα σου αποδώσει την ανταμοιβή σου στα φανερά. 7. Όταν δεν προσεύχεστε, μη ζητείτε με μηχανική και δυσιδέμονα επανάληψη λέξεων που δεν τας παρακολουθεί ή και δεν τας κατανοεί διάνοιά σα, νόητα καθώς κάνουν οι εθνικοί. Διότι αυτοί φαντάζονται ότι η ανόητος πολυλογία των θα επιδράσει μαγικός και θα εισακουστούν. 8. Μη γίνετε λοιπόν όμοιοι προς αυτούς. Διότι ο πατήρ σα γνωρίζει εκείνα που έχετε ανάγκη προτού να του τα ζητήσετε.